Καλησπέρα σε όλους, ε, στην πειραματική αυτή ε, πρώτη μας ε, απόπειρα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο με διαφορετικό τρόπο. Θα ξεκινήσω με, ε, παρουσιάζοντας, ή μάλλον όχι παρουσιάζοντας, ο καθένας θα πει δύο λόγια για τον εαυτό του, ποιος είναι, τι είναι, γιατί είναι. Ε, και μετά θα πούμε σε πιο βαθιά θέματα, όπως ε, το Euro, οι ομάδες που επιλέξαμε και και βλέπουμε, πάει λέγοντα. Οπότε, ξεκινάμε από τον ε, πιο μαυρισμένο τη παρέα. <laughs> <laughs> Γεια σα, είμαι ο Ηρακλή <laughs> Ομοσκόφ. Ε, είμαι μαυρισμένο γιατί κολυμπάω καθημερινά. Είμαι φίλο ε, και τη κολύμβηση και τη αγωνιστική κολύμβηση. Και μέσα από αυτό όμω, ε, δηλαδή, κατέληξα σε αυτό από την πρώτη μου αγάπη για τον αθλητισμό που ήταν στο ποδόσφαιρο, όπω μικρό παιδί από τι αλάνες τη Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Παίζαμε κόντρα με την Αβαρίνου. Ε, τι άλλο θέλετε να πω, ε, Για ποιος, ε, α, είναι, Από το ποδόσφαιρο. Από το ποδόσφαιρο, ποδόσ... στ, από το ποδόσφαιρο στο Κολύμπι Αυτό το κρατάμε. Είναι ενδιαφέρον. Είμαι με... και στο, στο Euro, πώ το συσχετίζω. Και αυτό. μεσολάβησε και <laughs> το τρέξιμο. Και... Τρε <laughs> που <laughs> λέμε. Ωραία. <laughs> ε, έχει ενδιαφέρον να μα πει ε, και από πού κρατάει σκούφια, ενώ τι ομάδα είσαι. Είμαι Θεσσαλονικό, είμαι Αριανό. Είμαι παιδί τη δεκαετία του 70 και του 80 mm -hmm. Όπου μεσουρανούσε τον μπάσκετ, αλλά. Παρ' όλα αυτά τα πρώτα μου σκληρτήματα ήταν στο ποδόσφαιρο. Δεν ξεχάσω ποτέ την πρώτη μου επαφή στο κήπεδο, την πρώτη μου εμπειρία σε Άρισπαοκ το 80-81. Τα χαρτάκια αυτά με είχαν μαγέψει όταν μπαίναν οι ομάδες. Τα γκόλ τα θυμάμαι σαν τώρα. Και από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάχια. Στη, και... Στην Πομπονιέρα, πώ το λένε, Μπομπονιέρα <σχεδί> το γήπεδο σα. Έτσι το λέτε εσεί. Ε, το λένε έτσι. Η Μπομπονιέρα είναι νομίζω ένα θρηλυκό γήπεδο στην Λατινική Αμερική. Για καλό το λένε. Α, για, αλλά, για καλό, δεν είναι όπω λένε οι άλλοι. Επειδή το λένε στην Κυφηπέλα. Μα την πέφτει και κινηματογράφο στο Ελληνικό. Αυτά τα τρία πράγματα. Η Μπομπονιέρα και η Γάμη. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτριο. Ναι εγώ δεν ε, ξεκίνησα από κολύμπι από αυτό τριών... Μα αυτός κατέληξε το κολύμπι; ε, δε, ούτε ναι μάλλον εγώ ξεκίνησα από ε, από από τριών ετών ε, υπάρχει μια φωτογραφία που με δείχνει με ε, φανέλα Παναθηναϊκού με εμφάνιση Παναθηναϊκού ε, και με να μίμη νομίζω λόγω μίμη δομάζου Mm -hmm. ε, οπότε δεν υπήρχε δικαίωμα επιλογή. Ε, ήταν με, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ατρομή του που ήταν οι δύο μεγάλες αγάπες του, του πατέρα μου ο οποίο ήταν άνθρωπος ποδοσφαίρου και όλες οι ιστορίες ε, όλοι μεγάλωσαν με παραμύθια και τα λεπτά όλες οι ιστορίες με τις οποίες μεγάλωσαν ήταν ιστορίες από εκεί πέρα το ενδιαφέρον είναι τριών χρόνων που βρέθηκε η φανέλα. Ε, νομίζω ότι ήταν, ήταν δωρό τον ονόμο. Του ονοού. Επίση ε, ε, Παναθυναϊκό. Επίση Παναθυναϊκό και υπήρχε και το ερώτημα από μένα από τα πρώτα ε, συζητήσει που έκανα. Για τον Μάικ Γαλάκο πώ τον αφήνει ο Νονό να είναι ο Ολυμπιακό. Την επόμενη χρονιά χρησιμοποιείται. Ωραίο αυτό. Ε, τι άλλο θα μα πει, εγώ θα πω μάλλον κάτι για τον Δημήτρη. Ε, δεν ξέρω το πλάνο αν μα δείχνει, αλλά ο Δημήτρη είναι ο μόνο που έχει και αν το σηκώσουμε, μπορείτε να το δείτε κιόλα. Είναι με σημειώσει. <laughs> είναι, <laughs> είναι, είναι, είναι ο άνθρωπο που ερευνά και σημειώνει. Έτσι. <laughs> αυτό είναι βασικό στοιχείο. Ε, θα το αξιοποιήσουμε στη διάρκεια τη συζήτηση και πάμε το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι θα μιλήσω πριν μιλήσει ο Γιώργος ότι και ο Γιώργος συνδέεται με τον Ατρόμητο και όπως του έλεγα πριν λίγο πριν ξεκινήσει αυτό το podcast είναι ίσως η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε μία παρέα που δύο άνθρωποι ε, τους συνδέει ο Ατρόμητος ε, όχι ότι δεν έχω διατρόμητες. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Εντάξει, η διαφορετικότητα εδώ πέρα είναι ότι, μάλλον το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι. Ιστατρμιστέ, αλλά με διαφορετικό. Ο, ο, ο, ο Δημήτρη μένει στη Γλυφάδα mm -hmm. Οπότε είναι λίγο δύσκολο έτσι να έχει σχέση με τον ατρόμητο. Ωστόσο, η αφετηρία του ήταν ο ατρόμητο από τον πατέρα του. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω στο περιστέρι. Οπότε ο ατρόμητο είναι μια καθημερινότητα για μα. Mm -hmm. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να κρύψω ότι. Ε, αγαπάω πάρα πολύ και τον Ολυμπιακό. <Συσχε> Όμω ο ατρόμητο είναι αυτή η παιδική ασθένεια που δεν μα φεύγει με τίποτα. Ωραία. <συσχε> Πώ θα ξεκινήσουμε, Euro. Euro. Euro. Οπότε θα δώσω τώρα την μπαγκέντα στον ειδικό, στον άνθρωπο <συσχε> που κρατάει τα στοιχεία. Το εντυπωσιακό, και αυτό θα, θα μου επιτρέψει να το πω, ήταν ότι συζητάμε καμιά. δύο-τρει εβδομάδε, πιο εντατικά την ιδέα του να μαζευτούμε εδώ με τον Δημήτρη, αλλά. Ήταν κάτι που συζητήθηκε πριν δύο-τρεις μήνες, μπήκε σε εφαρμογή μετά, το ξανακάμε, το πιάσουμε από πού ε, και κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή Euro. Και συζητάμε, μου στέλνει μια ιδέα πώς μπορεί να είναι η εκπομπή, η οποία... Πραγματικά δεν ξέρω, μετά θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πόσο την, <laughs> την προσεκτήσαμε. καταφέραμε να <laughs> ανταποκριθούμε <laughs> σε αυτό που εμείς του σχεδιάσαμε. Του στέλνω, αλλάζουμε <laughs> κάποια στιγμή αφού αλλάζουμε το, το, όλες αυτές τις ιδέες και ο, ο, ο, ο, όλη αυτή η δημιουργική ε, σκέψη περνάει από μπροστά μας τι θα κρατήσουμε, τι θα αφήσουμε. Μου στέλνει ένα link το οποίο είναι όχι απλά η προσδοκία μας ε, στο τι θα θέλαμε να σχεδιάσουμε, αλλά είναι αυτό που θα θέλαμε να σχεδιάσουμε το οποίο κάτι που είχε κάνει ο Δημήτρης για το Μουντιάλ. Και λέω, προσπαθώ να το διαβάζω και μάλιστα βλέπω ότι είναι του Δημήτρη και λέω, κάτι χάνω εδώ πέρα, το οποίο είναι πριν δύο χρόνια, δεν πριν 100 χρόνια, ε, είτε είχε ενδιαφέρον αυτό. Ε, άρα στο μυαλό του υπήρχε πάντα <laughs> ναι ναι το οποίο πραγματικά το είχα ξεχάσει δηλαδή ενώ το, το συζητάμε <laughs> καιρό ξαφνικά θυμήθηκα ότι πριν από δύο χρόνια έγραψα ένα άρθρο για τις αναμνήσεις μου από τα μουντιάλ που θυμάμαι ε, που το, το πρώτο ήταν το 86 ας πούμε Ωραία. Ε, που το θυμάμαι ε, και μια που μπαίνουμε γύρω να συστηθούμε στα πλαίσια του γιουρο, οπότε πάρουμε ανάποδα τώρα ε, για να υπάρχει έτσι ένα εκρεμέ. Ε, να μας πει ο Γιώργος γιουρο ε Ιταλία. Ιταλία. Νομίζω ότι όχι μόνο γιουρο και μουντιάλ και μουντιάλ. Ε, νομίζω mm. ότι μπορώ να υποστήριξω κάποιον άλλον εκτός, από της, εκτός της Ιταλίας. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι έχει το ποδόσφαιρο. Mm -hmm. Είναι βιώματα. Σωστά. Είναι στιγμές. Είναι οι παιδικέ μας αναμνήσεις. Νομίζω ότι εγώ ε, ήταν μοιραίο να είμαι Ιταλία, να είμαι πάντα με την Ιταλία γιατί το πρώτο μου μια πολύ ωραία έτσι οικογενειακή στιγμή ήταν ένα οικογενειακό ταξίδι στην Ιταλία το οποίο που. συνοδεύτηκε στη Ρώμη mm -hmm. συνοδεύτηκε με την πρώτη φορά που πήγα σε γήπεδο που ήταν το γήπεδο της Ρώμα Ωραίο. οπότε καταλαβαίνεις ότι δημιουργήθηκε αμέσως έτσι η αίσθηση του μεγαλείου για το Ιταλικό ποδόσφαιρο και για τη Ρώμα και έτσι είμαι και Ρώμα από τις ε, ξένες ομάδες όπου ε, δεν υπήρχε επιλογή άλλη, ήταν μονόδρομος για μένα η Ιταλία. Στη συνέχεια ήρθε το 1994 με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, που εκεί πέρα το χαμένο πέναλτι λειτουργήσε ακόμα πιο ενθαρρυντικά μέσα μου για να υποστηρίζω την Ιταλία. Γιατί ήταν αυτό το αίσθημα εκείνη την ώρα που δεν πειράζει τι να κάνουμε, πάμε, συνεχίζουμε, ε, το αίσθημα της αδικίας, το ότι κάναμε μια καλή προσπάθεια, παίξε δυνατά και ας χάσουμε... Ε, ήταν μοιραίο μετά από αυτό να είμαι οπαδός της Ιταλίας. Ε, και νομίζω ότι φαίνεται... Φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι πριν στο στούντιο, όταν είπα τι ομάδα είσαι, πριν μου το πει, το, το είδα και στο outfit ήταν ο άνθρωπο είναι μοκασίν, είναι <laughs> <laughs> το σωστό χρώμα, είναι πραγματικά Ιταλία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για το Euro να πούμε, αλλά το αφήνω για μετά, είναι ο συγκλονιστικότερος αγώνας που είδαμε μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε... Ε, τι μα επιφυλάσσουν οι επόμενοι αγώνε του Euro είναι Κροατία-Ιταλία. Για πολλού λόγου. Και Μόντριτ, τελευταίο του, δεν ξέραμε ακόμα το τελευταίο του αγώνα στο Euro, έχει φυσικό αεροπλάνο ο ίδιο, αλλά κυρίω για το πώ εξελίχθηκε. Ένα γκλουνιστικό και... αγώνα που είχε δύναμη, Η πούμε, είναι... και εκτεμμονή. Και ένα παίκτη που η Ρώμα δεν του έχει δώσει τη σημασία που πρέπει, είναι αυτό που κάνει όλη την προσπάθεια και δίνει την καταπληκτική assist. Α, και είναι και αυτό που έχει κάνει και το, το λάθο, το πέναλτι, σωστά. <transcires> ναι, ναι, είχε, ε, όχι, είχε βάλει αυτό ε το Στο προηγούμενο, στον προηγούμενο μυριακό. Πριν από την Μα έχει χαρίσει και ακόμα ένα κορυφαίο παιχνίδι, ίσω το κορυφαίο παιχνίδι, το μάτι του αιώνα που έχει γίνει ποτέ, στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Ιταλία-Γερμανία. 4-3. Το οποίο στην παράταση που έληξε ένα-ένα στην κανονική διάρκεια. Και μπήκαν πέντε γκολ σε 22 λεπτά στην παράταση. Yeah, Κερδίζοντα yeah, yeah. yeah, yeah. η, Γερμανία, η Ιταλία σε... στο Μουντιάλ σε... του 1970 στο Μεξικό. Ε, δεν, το και... θυμάμαι, δεν το θυμόμαστε. Αυτό ο ματ αλλά... του αιώνα το έχει τύχει νομίζω yeah. να παρακολουθήσουμε στιγμές ή, ή στιγμιότυπα στο YouTube ή σε διάφορε εκπομπέ που έχουν γίνει. Yeah. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι έτσι, άμα το δει, η επιμονή, η αλλαγή τη μπάλα, η ταχύτητα με την οποία γίνεται η μεταβολή, α πούμε, αυτή ήταν ήταν κάτι το οποίο ε, έκανε όποιον το παρακολουθούσε να μένει αποσβολωμένο, α πούμε. Σε κάποιο βαθμό το είδαμε αυτό και με την Κροατία. Μόλι φάγανε τον γκολ το οποίο ήταν εντυπωσιακό επίση, χαμένο πέναλτη και το έβαλε μετά από ένα λεπτό. Ε, η Ιταλία ήταν και ανέβηκε, ανέβασε ταχύτητα. Στα τελευταία δέκα λεπτά, κλάταρε και κοίταρε να δει πώ τα φέρνουν τα πράγματα. Ωραία, θα, θα γυρίσουμε και αυτό. Δημήτρη, δεν θα πεις, δεν είναι σειρά σου Θα ένα... πω, εγώ θα πάει <laughs> να κλείσει okay. ε, Κλείνω ως τέταρτος, Γι αυτό, κλείνω ως τέταρτος. Okay. Ε, Ξέρεις γιατί, ε? είναι αυτό που μαθαίνω Και στη μικρή μου και στο... είναι... Στον ΠΑΟΚ έχουμε ένα, δύο, τέσσερα Δεν υπάρχει τρία <laughs> Ξέρω, το ποτέ να δίνουμε, πάμε. Ε, πάμε παιδιά, ένα, δύο, τέσσερα. Το τρία για λόγους τον λόγο είναι εκτό. Να εξηγήσουμε ότι είναι ο σούπερ Τρία, γιατί για τους μήμοι είναι. Ένα, δύο, τέσσερα. Θα πάμε κάνουμε βάρο. Όσα δεν καταλαβαίνω, θα εξηγούμε. Λοιπόν. Ωραίο, ωραίο. Το έχεις πει. Βάρο. Εγώ στα Euro και στα Mundial και παντού είμαι Γερμανία. Και το οποίο. Από πρώτε πρώτες μοναμνήσεις ε, οι ποδοσφαιρικές είναι με, με Γερμανία και αυτό το, το ότι μέχρι το 1990 δεν καταλείπει ποτέ και όποιος μπαίνει μέσα υπηρετεί το σχέδιο και τα λεπά. Αλλά κάποια στιγμή ενώ επί χρόνια ε, είχα πιστέψει ότι η μεταφυσική μου σχέση είναι με το Λονδίνο Όπου είχαν πάει οι γονεί μου ταξίδι του μέλη του και εκεί είχε προκύψει ο Μήμη. Ο ο ο και επί χρόνια πίστευα Λουλουδίνο, ότι. Εν Οδύνου, μήμη. ήταν στι... το, ήταν και τη χρονιά του Παναναναϊκού με τον Άγιαξ. Όχι. Όχι, ήταν αρκετά αργότερα. Αλλά ενώ λοιπόν είχα πιστέψει ότι εκεί ξεκίνησαν όλα, κάποια στιγμή μου λέει η μητέρα μου μπορεί και να συνελήφθεις στη Γερμανία, στο Αμβούργο. Oh, αυτό λοιπόν έδωσε μια απαντήση με τα <laughs> Αλλά ακόμα και, και όταν δεν το ήξερα, θεωρώ ότι όπως έλεγα για, τις, για το τι με έκανε να αγαπήσω το ποδόσφαιρο που ήταν τις ε, διηγήσει του, του πατέρα μου, ε, αυτό το ταξίδι του μελέτη ήταν και αυτό που με έκανε φιλοευρωπαίο. Δηλαδή όταν με ρωτάνε διάφορα πούμε, πότε άρχισε να, να είσαι υπέρ του, είσαι ενωμένη, Ευρώπης ας πούμε, και τα λεπά. Επίσης είναι μια μεταφυσική σχέση, γιατί ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ο οποίο ήταν ένας συντηρητικό άνθρωπος, ε, με, όχι πολύ, δεν ήταν κοσμοπολίτης ας πούμε, μετά από αυτό το ταξίδι ας πούμε στο Αμβούργο, και βλέποντας την οργάνωση εκεί της πόλης και τον πειθαρχημένο τρόπο ζωής, ας πούμε, Ρε, λαπά, Ρε, Ευρώπη. γύρισε στην Ελλάδα και έγινε ακρεφνή Ευρωπαϊστής. Ωραία. Ε, αυτό και, και πάντα ε, σε συζητήσει έφερον ως παράδειγμα στην Γερμανία που περιμένουν όλες σε μια ουρά υπομονετικά <laughs> που είναι οργανωμένοι και, τα λεπά, και φυσικά πάντα με το παράδειγμα και τους βλέπεις και όπως παίζουν μέσα στο ποδόσμο <laughs> <laughs> Οπότε η Γερμανία είναι παραδοσιακή ακόμα και όταν δεν υπάρχει καλή ομάδα όταν, μάλλον όταν δεν υπάρχει ταλέντο στην ομάδα θαυμάζει το γεγονός ότι αυτοί οι ανθρώποι παίζουν στο ίδιο στυλ Είτε έχουν καλού παίκτε, είτε δεν έχουν και παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή. Και στο τέλος κερδίζουν. Να, και στο, τέλος και στο, τέλος κερδίζουν, και στο τέλος κερδίζουν η Γερμανία, όπω και η Η, Γελμανία, η... η... η Γερμανία, πάντω, νομίζω, όσο θυμάμαι με τι δικέ μου θύμισε, το πιο υψηλό ταβάνι έχει φτάσει με, το Βρα... με, τη, Βραζ... με τη Βραζιλία, που ήταν ασύνητο η 7 ήτανε... με τη Βραζιλία. Νομίζω δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι... Ήτανε, γιατί και ήταν, γιατί εκεί ήταν ότι ταυτίστηκε και με ταλέντο. Δηλαδή, όταν ταυτίζεται με ταλέντο, φτάνει στο. Και με προπαρασκευή. Ναι. πως το στήσανε για να φτάσουν ναι, ναι, ναι. εκεί ε, κρατάω αυτό που είπες για το Αμβούργο ναι. ε, εδώ, εδώ βάλαμε στο τραπέζι τη Ρώμα να βάλω από τη Γερμανία ότι είσαι Αμβούργο όχι. Ε, ε, έχω, όχι, έχω μια, όχι, όχι, όχι έχω μια δυσκολία να είμαι οποιαδήποτε ομάδα στην ε, Γερμανία γιατί επειδή ακριβώς θεωρώ ότι είμαι ε, με τη Γερμανία δεν μπορώ να τα θέσω. Ενώ α πούμε σε άλλε χώρε, στην Ιταλία είμαι πούμε. Στην Ισπανία είμαι Ρεάλ, δεν, 100%. Στη Γερμανία, πραγματικά, όταν βλέπω Bundesliga, α πούμε, μου αρέσει αυτή η ενέργεια που υπάρχει στο γήπεδο. Έχω δει ένα παιχνίδι στην Bundesliga, που μάλιστα ήταν Minds, ξέρω εγώ, Και παρά τα αυτά, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Δηλαδή γούσταρ αυτό που έβλεπα το πώ ζουνε ας πούμε το, το, το παιχνίδι που είναι κάτι τελείω διαφορετικό δεν υποτιμώ τον τρόπο και στην Ελλάδα πηγαίνω γήπεδο ε, και μου αρέσει πάρα πολύ και φωνάζω και εκδηλώνω και τα λεπά. Στη Γερμανία θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και δύο βαριέ σχολές έτσι, πολύ διαφορετικές. Mm -hmm. Νομίζω αν πρέπει να πούμε τι τρει-τέσσερι βασικότερες σχολές είναι η αιντικογενεί τη Ιταλία, μεγάλη γκολ και μετά η οργάνωση τη Γερμανία. Και η οποία και αυτό μην το ξεχάσω, η οποία δεν έχει να κάνει με DNA. Δηλαδή αντιβλήσει ε, παιδιά, με καταγωγή από Αφρική, από Τουρκία, ε, από Ιταλία στο, στο παρελθόν. Έλληνο ε, ε, Γερμανία, α πούμε, που έχουν αναμεθεί. Βλέπει ότι είναι ο τρόπο εκμάθηση αθλήματο. Είναι... Ε, και μην ξεχνάμε και τον Νότο, έτσι. Όχι, αυτό ήθελα να πω και τις σχολές σχολέ. Αν λοιπόν, πάμε, το Αγγλικό είναι άλλη μια σχολή, το πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο, α το πούμε έτσι. Mm -hmm. Και είναι και φυσικά ο, ο, το ποδόσφαιρο τη Ισπανία, το πιο α, λατίνικο. Έτσι. Περίεργο. Πάντω ε, εσένα έχω πιο λατίνο ε, στην, ε, στην κουλτούρα ή περίεργο γιατί για για και εγώ τώρα, αν κοιτάμε του καταγωγικού μα μύθου και, και τι προσλαμβάνωσε, εγώ με, έχω δύο γονεί οι οποίοι μεγάλωσαν, α πούμε, στη Γαλλία, ξέρω εγώ, στο Παρίσι, Μάιο 68. Εγώ είσα 10 χρόνια στην Αγγλία. Η γιαγιά μου είναι η Ιταλίδα. Ε, ήταν δηλαδή θέλω να πω, έχω πολλού λόγου να αισθάνομαι ταύτιση για όλα αυτά. Mm. Τελικά όμω αυτό που περίσχυσε. Ήταν το δυσκολοκατάβλητο αυτό το οποίο θαυμάζω στου Γερμανού και τώρα διάλεξα και την Αυστρία γιατί έκανε αυτό το διπλό με την Ολλανδία. Ενώ πει που... διαλέγει πρώτο, παίζει ναι. του <laughs> καλύτερου παίκτε. Αλλά και <laughs> η άλλη <laughs> ταύτιση μου, <μονε> γιατί τελικά δεν διαλέγω έναν, είναι με του underdogs. Ω Αριανό, πάντα είμαι loser. Μετά τη χρυσή δεκαετία του 80 βέβαια που σα είχαμε όλου πελάτε. <laughs> ε, υπήρξε α, τελικά αυτή η δεκαετία. Υπήρξε, το <laughs> ξέρω ότι <υπήρξε>, θέλει <laughs> να το ξεχάσει. Μεταξύ 80 και 90 κράτησε. Ε, για όλους εμάς που είμαστε πενιντάριδες είναι πολύ χαραγμένοι ανεξίτηλα Αλλά α, αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως με μένα είναι να πιάνω τον underdog Άρα εσύ δεν έχεις, δεν έχεις κάτι, να αυτή την παίρνει παρεπιπτόντος τώρα Δεν είναι κάτι που ε, είχες ταυτιστεί Το μόνο πράγμα που θυμάμαι να μου λες έξω είναι Μα παίζουν και δύο παίκταστοι στην... Στην Dortmund. Τόρτμουν. Ναι, η οποία είναι βέβαια η αγαπημένη μου λόγω, λόγω της που με τον Άρη. Και... Να, να, λοιπόν Θυμάστε ότι όνοι έβαλε Πανώ λίγες μέρες πριν τον τελικό τεράστιο Άρη στο κύπελο κτλ. Θυμάστε τι στον στο τελικό με την Τόρτμουν. Γενικά, παιδιά, ο Μάιο, ό,τι ήταν και την δεν δούλευε. Είναι για όλους. Εγώ τελικά... Είναι λίγο μπανάλο αυτό, αλλά είμαι αρκετά ελληνοκεντρικό. Δηλαδή, αυτά που με επηρεάζουν πάρα πολύ είναι ποιοι Έλληνε παίζουν έξω και τέτοια. Δηλαδή, NBA για παράδειγμα, δεν μπορώ να ταυτιστώ, επειδή είμαι κολλημένο με το ευρωπαϊκό. Και όταν μπήκαν οι Ευρωπαίοι στο NBA, και ειδικά τώρα ο Γιάννη, α πούμε, έχω καταλάβει τι γίνεται και παρακολουθώ. Ε, Τέnis, α πούμε, δεν παρακολουθούσα. Από τη στιγμή που τσιπάς και στο προσκήνιο, έχω μάθει πέντε πράγματα και παρακολουθώ. Αντίστοιχα με τι ομάδε αυτέ. Ας πούμε Υπάρχει ένα στεργείο δεύτερη γενιά Έλληνα. Ελβετία. Εθνική Ελβετίας, Ελβετίας. Ελβετία. Η Ελβετία, α πούμε, με του Αλβανού, μου αρέσει αυτό το παιχνίδι των πολιτισμών κτλ. Πώς... Γιατί εγώ ασχολούμαι πολύ με μετανάστευση και ένταξη. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω αυτό το πράγμα να μετατραβεύει. Να... Η... Το ποδόσφαιρο στην Ελβετία είναι μεταναστευτικό. Δηλαδή ναι. η μεταναστευτική Ναι, ναι γιατί πόσο είχαν, είχαν, δεν, οι Ελβετοί δεν είχαν. Είναι ίδιο παράδειγμα με την Αυστραλία. Στην Αυστραλία εγώ πάντα αναρωτιόμουν πώ παίζουν τόσοι Έλληνε Ιταλοί κτλ είχα στην Αυστραλία και μου είπανε με αποδόσφαρες αλλανές παίζουν τα παιδιά που είναι από Ελλάδα, από ε, Ιταλία αλλά οι υπόλοιποι παίζουν άλλα αθλήματα Λοιπόν, Αυστρία δεν σε συνδέει κάτι άλλο, παρόλα αυτά κλείνοντα μαζί πες μας σε προηγούμενα Euro δηλαδή εδώ είπαμε Ιταλία σε Euro ή σε παγκόσμιο εγώ είμαι εκεί, Γερμανία αντίστοιχα ο Δημήτρης, εσύ Θα έλεγα Γερμανία, Γερμανία. Γιατί ε, ε, πάλι ε, Υπάρχει και κάτι υποκειμενικό, ας πούμε έχω παιδιά που είναι στη Γερμανία και έχουν γερμανική έτσι, γερμανικά φρονήματα να το πω έτσι και σπουδές ε, Μου αρέσει αυτό το, το, το, α, α, το, το δύσκολο α, α, κατάβλητο Και μικρός, και μικρός σου, μικρός, μικρός. ]czywiście... Ναι, θυμάμαι και αυτά τα επίκαιρα, έτσι, εμεί που είμαστε πιο μεγάλοι, πριν το σινεμά, υπήρχε κάτι το οποίο μετά κατάλαβα ότι ήταν προπαγάνδα για να πηγαίνουν μετανάστε. Στο Βούπερταλ τη Δυτική Γερμανία. 12.000 Γερμανοί, πα, ευτυχώ, να φάνε ένα τεράστιο λουκάνικο. Έτσι, κατά πολεμή ενέργεια στο Βούπερταλ τη Δυτική Γερμανία. Ήξερα εγώ. Κάτι τέτοια περίεργα. Ο Καρλ Χάιντζρομενίνγκε και ήταν αυτό το έχρωμο. Μιλάμε τώρα για 78, 79, 80, 81. Έχρωμο και το θυμάμαι σαν τώρα στα σινεμά τη Θεσσαλονίκη, α πούμε, που το περιμέναμε αυτό. Τον είχε πάλι... καταλάβετε τα προσεχώ, τα previews δεν ήταν κανονικό τέτοιο, ήταν μόνο τίτλοι. Άρα, κάτι τίτλους με ένα φόντο, ένα χρώμα, ένα χρώμα και κάτι τίτλιας, με κάτι γράμματα. Ε, ναι, θα έλεγα αυτό. Άρα η τέχνη σε οδηγεί, ο, ο κινηματογράφο σε οδήγησε στη Γερμανία. Όχι. Ο, ο, ο, Εντάξει, ο, ο, θα είναι ο, ότι θα α, αυτό, <laughs> η αίσθηση, <laughs> του, η αίσθηση <laughs> του ισχυρού <στο> <laughs> στα... αυτό, αυτό που είπε και ο Δημήτρη, δηλαδή. Mm -hmm. ε, Κοιτάξτε, επίση επίσης μέσα μου λειτουργούν και διάφορα ανακλαστικά. Επειδή στην Ελλάδα κάπως με τους Γερμανούς έχουμε περίεργη σχέση και, και λόγω του πνημονίου και πιο πριν και τα λοιπά, εγώ πάντα θέλω και πολιτικά, αν θέλεις, να δίνω μια ευκαιρία σε αυτόν ο οποίος θεωρείται, ε, ας πούμε, ο πιο υποδιέστερο ή αυτός ο οποίο έχει κάποια αρνητική connotation, πούμε, μια αρνητική τέτοια... Λοιπόν, είμαστε... Τα πάνελ όπως βλέπουμε τα πετυχημένα πάνελ μεγαλώνουν στη διάρκεια, μικραίνουν το έχουμε δει στην τηλεόραση πολλές φορές γι' αυτό όπως είπε και ο φίλος μας ο Μάκης Μοναστηρίδης εκ Θεσσαλονίξ ορμόμενος Έφυγε από ένα πάνελ πριν, για να προλάβει να έρθει και μετά έχει άλλο. Είναι το μεροκάματο, δύσκολο και ε, ε, μεταμεσονύχτιο. Και Και διπλή τα ρήφα. Διπλή τα ρήφα τουλάχιστον. Ε, εντάξει. Ε, ε, ε, χαιρόμαστε που, που είσαι μαζί μας <laughs> Και εσύ, ε, πριν πω εγώ τι ομάδα είμαι, θα κλείσω εγώ. Ε, πρέπει να απαντήσεις πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος τρέχει επειδή, επειδή ε, ε, έχει λιγότερο χρόνο. Αμιβή, ναι. Θα, θα μα πει ποιο είσαι, από πού κρατάει κούφια σου. Ε, και την ομάδα που υποστηρίζει το Euro. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο σκέλο. Ε, υποστηρίζω την Αγγλία. Α την Αγγλία, με το πρώτο σκέλος είπαμε. Με το πρώτο σκέλο, ξεκινούμε το δεύτερο. Γιατί άσυνε, Είναι στο τεχνικό χώρο ούτε... είμαστε ελεύθεροι. Α, ποιο είσαι. Ε, να... Είμαι διευθυντή marketing στο Μέρα Μοσκή Θεσσαλονίκη και έχω τη χαρά επίση σε... στα μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ να διδάσκω πολιτικό μάρκετινγκ και οργάνωση θεατρική παραγωγή. Ε, αυτοί που διδάσκουν συνήθως πλατιάζουν ισχύ, είναι, είναι μύθος Ό,τι κέρμα ρίξει, Νίκο. Ό,τι κέρμα ρίξει. Άμα ρίξει μεγάλο κέρμα, παίρνει μεγάλη ομιλία. Άμα ρίξει μικρό, παίρνει μικρή ομιλία. Ωραία. Ε... Εμεί δεν, δεν, δεν έχουμε πολλά, πολλά κέρμα. Nobody's story. Οπότε έχουμε, ναι. έχουμε... Είμαστε... Ωραία. Και ε, καταρχήν, η σκούφια σου, δηλαδή, είσαι Αριανό. Είμαι Αριανό, όπω όλη η καλή πλευρά αυτού του πάνελ. Ναι. Γιατί άκουσα πριν πω μέσα και δεν θα ήθελα να πω παραπάνω. Ευτυχώ. Ευτυχώς. Παιδιά ναι. πρέπει να στηρίζετε στις δυσκολίε ο ένας στηρίζει τον άλλον, mm. Είναι σημαντικό αυτό. Μόνο έτσι βγαίνουμε δεμένη. Ο συμβολισμός του με πράσινο μπλουζάκι έχει ρόλο έχει έχει έχει της της της της κόκκινο της της της της της της της της γιατί είναι η ομάδα που όλοι αγαπούν να μισούν. Πηγαίνει κάθε φορά με την ελπίδα ότι θα βγει, θα κάνει, θα πάρει και στο τέλος. Είναι, σκεφτόμουν, είναι η Γεωργία Βασιλιάδου του, ε, του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Όλοι πριν τη δουν νομίζω ότι είναι μια κοκλάρα, μια γυναίκα, ξέρεις που θα μείνουν όλοι και μόλις τη βλέπουν όλοι παθαίνουν έτσι είναι όλοι κατεβαίνουν στο μάτσο και πιστεύουν ότι η Αγγλία θα παίξει την μπάλα της ζωής της σε αυτό το ε, Euro ή σε αυτό το Mundial και ανακαλύπτουν ότι είναι η γνωστή νύση <Σι>, Πόσα χρόνια έχει να παίξει θυμάσαι την Αγγλία στην ηλικία σου να την έχει δει και να πεις Έπαιξε, έπαιξε, έπαιξε, έπαιξε, έπαιξε, έπαιξε <Σι>, Στο προηγούμενο Στο το Στο Euro Στο Euro έχει κάνει καλή εμφάνιση έχουν πει όλοι και ναι και για τον προποντή κτλ. και τώρα έρθαμε στην ομαλότητα, στην κανονικότητα Ο προ θα παραιτηθεί αν δεν το πάρει. Ε, άρα ψάχνω και καινούριο. <laughs> <laughs> εσύ, εσύ θεωρείς ότι. <laughs> Πήγε βιστά πάντω, <laughs> περπατώντα πέρα, έτσι δεν είναι. Ε, περπατώντα. Εντάξει, και εμεί το έχουμε κάνει αυτό, αλλά δεν βγαίνει Κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψει η μηχανή ε, και να γράψουν και τα μπλόι του ανάλογους τίτλου. <laughs> τι, τι σε συνδέει με την Αγγλία. Έχω σπουδάσει τα δύο μετα μεταπτυχιακά. Έχω περάσει μεγάλο χρόνο και τώρα τακτικά την επισκέπτομαι. Με... Με... Που Όχι. Σάντερλαντ. Σάντερλαντ. Δύσκολα χρόνια. Τι ε, εντάξει. Όταν δεν, η Νιωκάστρο ήταν. Ανδρακορίχη. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, πηγαίνω τακτικά τώρα γιατί έχω και μια καθημαϊκή σχέση και εκεί πέρα. Οπότε είναι καλή ευκαιρία πάντα να... Λοιπόν, να, να ολοκληρώσω και εγώ το, το, το, τη γύρα. Ε, φυσικά με όσα έχω πει, ένα, δύο, τέσσερα, το, το κομμάτι. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι άλλη ομάδα παρά Σβά. τη χώρα καταγωγή του Ντράκουλα. Ποιο είναι ο Ντράκουλα? Στη Ρουμανία. Ρουμανία. Ποιο είναι όμω ο Δράκκουλα. Βλάντε, τσέπε, κάπω έτσι να δω. Ράσμα Λουτσέσκου. Ράσμαν Λουτσέσκου. Ράσμαν Λουτσέσκου. Oh, <laughs> οπότε oh, οπότε yeah. δεν θα hey, μπορούσα hey. να είμαι τίποτα Και υπάρχει και ένα παίκτη τώρα, ο Μάριν. Ράσμαν κι αυτό. Ψωνίζουμε Ράσμαν, ο οποίο είναι πολύ κοντά. Είναι συζητήσει με τον Μπάουκ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ε, Μα στεναχωρεί που θα καθυστερήσει η διαπραγμάτευση, γιατί πέρασε η Ρουμανία. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο πέναλτ σήμερα η Σοφάρη και ήταν με το δικό του γκολ πέρα στη Ρουμανία. Πέναλτι. Ε, <laughs> δηλαδή, <laughs> δηλαδή, <laughs> πέναλτι, <laughs> το πέναλτ είναι μεγάλο. Πολύ εύστοχο τρίποτα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Έχι, Όχι, ένα ήταν μεγάλο πέναλτ. <laughs> αλλά από την άλλη θα βλέπουμε έναν μεγάλο παίκτη που θα έρθει θα φιλοξενήσει με μια μεγάλη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Ε, θα τον περιμένουμε λίγο παραπάνω. Άρα, Ρουμανία ε, για ευνόητου λόγου. Να το κοιτάξεις. Ε, εμάς τους μας πληγώνει η Ρουμανία. Θυμόμαστε το Γιατί? Γιώργη Χάτζη που πάντα το περιμέναμε κάθε καλοκαίρι να έρθει. Α, ναι. Από τα σέρας ο Γιώργη Χάτζη <laughs> βλάχος. Ναι. Η ε, σκύη ήταν βλάχος από τα σέρας. Ήταν βλάχος που, από τα σέρας. Ήταν βλάχο. από τα νομίζω. Ήταν από εκεί επιβεβαιωμένο. Πώς επιβεβαιωμένος. Ε, βεβαιωμένο το έχει πει και ο ίδιο. Ε, άρα ήταν Ήτανε ναι, πολύ επιβεβαίωση. Πει... σαν μάλιστα. Το... Πει... Και ο Ρότσα. Πώ το λεγόταν ο, <Ρότσα μιστεύει> πει... ο άλλο στη Βλαχοπούλου, <μιστεύει> ε, ναι. Ο Χούλιο που ερχόταν, ναι. <μιστεύει> <ο, μιστεύει> ε, ε, ήταν στους 50.000 βλάχου που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επέλεξαν η Ρουμανία και έπαιξαν και άλλα. Η καταγωγή ήταν από τι Και ο γιο του είναι συντονή σύνθεση τη. Ναι, ναι, ναι, κέρδισε και το πέναλτο. Ο Γιάννη Χατζή. Ναι, ναι, το πέναλτο. Που εκτέλεσε ο Ράσβαν Μαρίν ε, το κέρδισε ε, αυτό. Πάντω είναι, είναι από τα ε, κλασικά σερριάλ που κάθε καλοκαίρι περιμέναμε να έρθει ο Χάτζη. Δεν ήρθε ποτέ, όπω και ο Γιώργο <χω> του Βερόν, αλλά ξανά είναι άλλο θέμα. Είναι είμανε... <χω> σε συζήτηση Μουντιάλ. <χω> <χω> <χω> θα το πούμε στο Μουντιάλ αυτό. Δεν έχουμε επίφαση κάποιον το πρώτο Euro που θυμάται ο καθένα. Το οποίο νομίζω έχει τη σημασία. Να πούμε το πρώτο Euro που θυμάται ο καθένα. Α ξεκινήσουμε με αυτό που μπήκε τελευταίο. Πότε συναντήθηκε με το Euro Εντάξει τώρα. Εκτός από αυτό που συναντηθήκαμε όλοι και προφανώς είναι το 2004 που νομίζω ότι έχει ξε... όλα έχει... Τα έχει, σκεπάσει, τα έχει... τα έχει σκεπάσει όλα δηλαδή άδικα. Επίση, θέλω να πω τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί όπως είπες κάποιοι πλατειάζουν πολύ ωραίο το σχόλιο για το 8 που όλοι αυτοί που εκθιάζανε μετά θάβανε και ήταν τέλος <ΣΣ> πάντων αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο εντάξει το έχουμε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι το τέσσερα είναι τόσο μοναδικό και διαφορετικό που ό,τι και να πεις δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Ως πρώτη ανάμνηση φαντάζομαι όμως δεν ήσουν. Δεν ήσουν το τέσσερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πολλά. Θυμάμαι κάποιος που πούν στο εξωτερικό... Και είχε κερδίσει Δανία. Αυτό που 92. Τώρα... 92. 92. 92. Αυτό... ήρθαν, ήρθαν τις τι παραλίε. Στο Παρίσι τότε και είχα πάθει αυτό το... την πλάκα. Ή... Ή, ήταν το γύρο που μετά τον αποκλεισμό mm. τη Σερβία του φωνάξε κυριολεκτικά από τι παραλίε. Και ήρθαν και το πήρανε. που ήταν επίση μεγάλη έκπληξη. αλλά επειδή η Δανία είχε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο από το ελληνικό, όπω και να το κοιτάξει. Όχι τόσο μεγάλη σαν το, σαν το ελληνικό κατόρθωμα. 92. Και επίση, εγώ προ 89-90 ήμουν Σοβιετόφιλο. Οπότε ήμουνα, δεν ξέρω αν ε, τότε. Έχει, <laughs> είχε μια σχολή αυτή, είδε. Ναι, δηλαδή, κά κάποια πράγματα. Είπαμε πριν μακρύ για τι τέσσερι σχολέ, α πούμε, ποδοσφαιρικέ που υπάρχουν. τη Σοβιετική την ξεχάσαμε γιατί δεν υπάρχει πια. Δεν Έλα, υπάρχει, έφυγε, ναι. έφυγε μαζί με τη ναι, Σοβιετία, ναι. κατέρευσε και. Δεν συμμετέχει. Ναι, συμμετέχει. Μέχρι τώρα. Μάλιστα. Και ή η Ουκρανία πήγε καλά, α πούμε. Η ουκρανια πηγε καλα η ουκρανια παραλιγο Παραλίγο. Το πάλεψα. Ε, πρώτο γύρο που θυμάμαι είναι 1988. Ε, που θυμάμαι βγαίνοντα από το σχολείο μοιράζανε αυτά τα άλμπουμ με τα πανίνι ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα ήταν, πρέπει να πήρα το τελευταίο. Δηλαδή μου δίνουν ένα άλμπουμ και λέω ευχαριστώ και το παίρνω. Και δεν ήξερα το τι σημαίνει promotion, πούμε, και τα λεπτά. Πήρα λοιπόν το. Δεν ήξερα καν να κολλήσει αυτοκόλλητα. <laughs> Και στα διακάστη διαδικασία άρχισα να βλέπω να φουντού το ενδιαφέρον. Ήμουνα 10 χρονών. Ε, και το πρώτο λοιπόν γύρω που θυμάμαι είναι το 88, το οποίο το θεωρώ ιστορικό γύρο γιατί? γιατί είναι το μοναδικό που κέρδισαν κάτι ο Λανδύ. Κέρδισαν κάτι, κέρδισαν σε, σε κάτι. Γιατί δεν έχω κέρδει ποτέ τίποτα. Σε, σε επίπεδο ομάδας που θεωρώ ότι είναι η πιο loser ομάδα που, <laughs> που, που έχει υπάρξει είναι είναι, είναι, είναι ναι. έχει πάει τρεις τελικούς μοντιά έχει χάσει και τους τρεις <laughs> ε, έχει κάτι περίεργες ιστορίες με κάτι επέκταση που δεν μπαίνουν σε αεροπλάνα δεν είναι αυτό ξέρω <laughs> βιταλεπά διαχρονικά όλοι τους θαυμάζουν <laughs> τους αγαπάνε αλλά δεν φτάνουν ποτέ εκεί κατάφεραν να το πάρουν και πιστεύω ακράδαντα ότι κατάφεραν γιατί βρήκαν πιο loser στον Όμιλο κερδίσαν την Αγγλία mm. ενώ είχαν χάσει από αίρε, ξέρω εγώ τα λαπά, και Αγγλία και έτσι περάσαν στον Όμιλο και στο τελικό βρήκαν τη Σοβιετική Ένωση. Η οποία επίσης ποτέ στο ποδόσφαιρο δεν <Σ2> <Σ2> ναι, ναι, ναι. Και εκείνη την περίοδο η Σοβιετική Ένωση έχανε και παντού, έτσι. Έχασε και από το Ευρωβάσκετ, <Σ2> <Σ2> ναι, ναι, έχασε την σωστό, επόμενη χρονιά του να ναι... ναι. ναι. από Ο Και πρέπει να πω είναι το 1992 με τη Δανία, είναι 9 χρονών και θυμάμαι ότι το βλέπαμε τότε με τον πατέρα μου, με τον παππού μου και ήταν αυτό το αναπάντεχο ρε παιδί μου, η Δανία η οποία πήγε επειδή αποκλείστηκε η Γιουγκοσλαβία για πολιτικούς λόγους τους και πήκε η Δανία στη θέση τη <συσχε> και τους μαζέυαν από τις παραλίες και φτάσανε νομίζω, αυτό το διάβασα αργότερα και φτάσανε και δεν είχαν φτάσει όλοι οι παίκτες γιατί δεν είχαν προλάβει να μαζευτούν από τις διακοπές που κάνανε και πήγαν και πήραν το γιούρο. Είναι μια άλλη χαρακτηριστική ιστορία, <συσχε> underdog ας πούμε. <συσχε> που είναι οι δύο χαρακτηριστικές underdog, η Δανία και η Ελλάδα τουλάχιστον ως όγο. Θεωρώ βέβαια την Ελλάδα αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί ποτέ, ότι ήταν πραγματικά ένα. Για την Ελλάδα οφ. ή από μια χώρα αντίστοιχη. Όχι τόσο ελληνικούς. underdog δηλαδή mm -hmm. και με τέτοιε αλληλουχίε να νικήσει το γηπεδούχο δύο φορέ yeah. και όλα αυτά. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω ότι δεν το θυμάμαι παρόλο που το ανέφερα πριν ότι αυτό θυμάμαι. μου στο Παρίσι τότε φοιτητή και mm -hmm. δεν θυμάμαι του. Απλά θυμάμαι ότι και στην Τανία και κάπω είχε γίνει μια mm -hmm. αναταραχή. Αλλά τελικά οι αγώνε που έπαιξε. Ε, ήταν όντω, ας πούμε, έπεσε σε μεγαθύρια και του απέκλεισε με μισό μηδέν. Ναι, μια είχε παίξει και αγώνε οι οποίοι ήταν με δυνατέ ομάδε. Δηλαδή... Τελικότερα με η Γερμανία. Με η Γερμανία. Ναι. Ναι. Και Που νομίζω ποιο τότε... ήταν. Τερματοφύλακα ήταν νεαρό Μάιχελ ναι, ναι, Ο μπαμπά Μάιχελ νεαρό. να στο δικό μα θαύμα, ακόμα και τώρα σήμερα νομίζω έβλεπα τον γκολ με τη Γαλλία. Ε, αυτό το φοβερό τη φοβερή πάσα στο Ζαγοράκι το άγγελ, και ο Ζαγοράκι, το Ζαγοράκι στο άδειασμα πάνω την πάλη ζά, την απίστευτη κεφαλιά του Άγγελου yeah. που πήγε στο γάμα και κάθομαι και σκεφτώ πώ έγιναν όλα αυτά. Είδα Σαριανό, ω φαίνεται. Αντιπεριφερειακό. Και σχολιαστή. Και Και μίλησε. Υπήρχε και ένα σχόλιο για τον Μπάουκ μέσα που είπε ο για τον πρωταθλητή Ελλάδο. Και δεν πάυσε. Μπορεί να μην είχε καλή επιστροφή. το Πώ το πήραμε, παιδιά, αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι. Εγώ φοιτητή τότε, θυμάμαι, α πούμε, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το. Δεν νομίζω ότι είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Ναι. Δεν μπορούσε να περιγράψεις αυτό που ένιωσε. Πρώτον γιατί δεν το πίστευε. Ναι. Δεύτερον, γιατί έλεγε ότι. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Δεν, κάτι γίνεται. Κάποιο μου κάνει πλάκα. <much> <σε νιν weekend> πω... δεν είναι ένα μάτσο. <δελίκιο> όταν είχαμε πολλά... <στονί> φτάσει στον τελικό πάντω, επειδή ήμουν μέσα, θα, θα, θα <μπολ> δημοσιευτεί στη, στο ΚΑΠΑ τη καθημερινή επόμενη μέρα. Έχω κάνει δηλώσει γι' αυτό. Όσοι είχαμε πάει εκεί, ήμασταν σίγουροι θα το πάρουμε. Δεν υπάρχει Αφού ήρθαμε μέχρι εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουμε. Και όσο κυλούσε το παιχνίδι, λέγαμε και να παίξουμε 200 λεπτά, γκολ δεν τρώμε. Πρέπει απλά κάποια στιγμή να βάλουμε γκολ. Χάναμε πάρα πολλέ ευκαιρίε. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω παντό. Σου σο σο έδινε την αίσθηση ότι δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να φάμε γκολ. Δηλαδή κάτι θα γίνει και θα βγει. άλλο θα το αυτό το 2004 όμω είχε δημιουργηθεί μια εθνική εφορία. Eurovision, Ολυμπιάδα, μπάσκετ, το καλοκαίρι. Τέnis, μπιλιάρδο, τάβλι. Ό,τι υπήρχε κερδίζαμε. Μετά ήρθε εγώ ήμουνα και στου δύο αγώνε μέσα με την Πορτογαλία. Ήμουνα στον πρώτο όπου πήγαμε σε μια πολύ ωραία πόλη στο Πόρτο, δεν είχα ξαναπάει. Ε, Ψάγαμε πολύ ωραίο γήπεδο, μπαίνει και πολύ γεμάτο. Και πώ έγινε και κερδίσαμε. Και κοιόμασταν μετά. Δεν <laughs> το πιστεύαμε. Σχεδόν <laughs> δεν μανηγυρίζαμε γι' αυτό. Καραγκούνη. Ένα οικοκομιόμαν Καραγκούνη ο οποίο ήταν τραυματία και είχε να, να, να πατήσει χορτάρι, ξέρω εγώ, κάποιε μέρε. <laughs> και στην πρώτη <laughs> επαφή με την Πάτα παζει γόλ. Είναι απίθανο. Στον τελευταίο αγώνα. Τρία πράγματα θυμάμαι. Ένα αυτό. Πριν τον τελευταίο αγώνα που ξαναπηγαίνω Πορτογαλία, πάω στον Ατλαντικό στην παραλία, έτσι κοντά στη Λισαβόνα, γιατί καλοκαίρι ζέστη, και Το βράδυ την επόμενη ήταν ο τελικό. Και λόξαμε το ποδόσφαιρο, είναι κάτι Πορτογάλοι που παίζουν εκεί και έχουν κάνουν εκεί πάνω στην άμμο και παίζουν και ποδόσφαιρο στην άμμο. Μπαίνω μέσα να παίξω εγώ, Έλληνα κλπ. Δύσκολο το ποδόσφαιρο στην άμμο, αλλά κερδίζουμε και κερδίζουμε και με δικό μου γκολ. Και... Λέω καλό σημάδι αυτό. <laughs> Οπότε <laughs> πάω, στο τελικό, πάω στο τελικό με. Αυτό το πεπαιτούμενο Αλλά φοβόμουν και πολύ γιατί ήταν μαδάρα, παιδιά, η Πορτογαλία ναι, τότε. Ναι. θυμόμαστε όλοι. Φύγω, και το τρίτο ναι, που λάβε, θυμάμαι ναι, είναι. Λάβε. Ενώ το έχουμε σηκώσει έχουμε κερδίσει, βγήκαμε έξω και όλοι μα χτυπούσαν στην πλάτη η Και μας δεν σα Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Δεν σα Στα μπαρ που βγήκαμε, χορεύανε μαζί μα. Ενώ ήταν πληγωμένοι και ταλαιπωρημένοι. Αυτό εμά όχι μόνο bad losers αλλά και bad winners. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το να ναι, ναι, ναι. μην μπορείς να αναγνωρίσεις ότι η δική σου νίκη έχει να κάνει με την αξία του ητιμένου και τα λοιπά και η αυροφροσύνη. Εντάξει δεν θέλω να φέρω ρε παιδί μου κλισέ και παλιωμοδίτης, αλλά εγώ τουλάχιστον όταν νικάω σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή Είμαι επικεί με τον άλλο, δηλαδή δεν είμαι. ξέρει. Δηλαδή εμείς είμαστε. Γι' αυτό το κέρδισε το κολλήμπι. του άλλου Παουτζή, Χρήστο Ζαμπούνι, ότι στο γήπεδο είσαι ο παδό. Πρέπει να βρει. Ο Χρήστο το επόμενο θα είναι μέρο εδώ του. Πρέπει να Στην Αγγλία που ζούσα, έπεσε ο Παναθανάκο με την Arsenal, νομίζω. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν ήταν όπω ο Βρίζα που πήρε διπλό στην Arsenal. Ο γίπλο. Ε, ε. Χ. Με χ πέρασε. Ζημία, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τέλο πάντων, ε, ήταν, είχε γεμίσει οι φοιτητέ. Τότε ήμασταν άπειροι φοιτητέ στο Λονδίνο. Ε, κάναμε τα γνωστά δάφτυλα και τα λοιπά. Πολυγισμό. Οπότε οι άλλοι δεν κάναν τίποτα, α πούμε. Οι Λονδρέζοι σε κάποια φάση βάζουν γκολ και αρχίζει πολυ πολύ σιγά-σιγά να βγαίνει αυτό το φοβερό stiff upper lip. Το φυλαγματικό του αγγλικό με τα συνθήματα που δεν έχουν την ανάγκη να που είναι αυτές τις νοικές μας υπερβολές in και λέγανε You're not singing You're not singing You're not singing, not singing anymore Τουμπέκα Τουμπέκα Λοιπόν, και επειδή φτάνουμε στην ολοκλήρωση θα κλειδώσουμε, καλά δεν τελειώνει μέχρι αύριο ήμασταν εδώ αλλά ο Χρήστος θα διαμαρτυρηθεί θα μας κλειδώσει και θα φύγει ο άνθρωπος Θα μας κλείσουν εδώ Προβλέψεις ε, αν πιστεύουμε ότι η ομάδα που εκπροσωπούμε θα το πάρει και αν το δεν παίξουμε. το πάρει η δική μα, ποια νομίζουμε ότι θα το πάρει. Οπότε θα ξεκινήσουμε τώρα από τον Γιώργο. Ε, νομίζω ότι την κάψαμε τη ζωγούλα μα την προηγούμενη φορά που <laughs> τον πήραμε. Οπότε. Εννοεί με το. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι άρα λες, Αγγλία, ξα... ε, νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Α, στο Αγγλία-Ιταλία, νόμιζα με το πώ πέρασε ε, την Κροατία, Όχι, Όχι, όχι, όχι. όχι. όχι. Στο προηγούμενο γύρο. Ξέρει διασταύρωση. Ξέρω, τώρα παίζουμε με την Ελβετία. Mm -hmm. ε, Δεν θεωρώ είναι εύκολη, η Ελβετία είναι Ελβετία, πολύ σοβαρή. Θεωρώ ότι και ε, την Ελβετία, τα... επειδή το μέταλλο της Ιταλικής ομάδας, ας πούμε, ε, είναι καλύτερο και υπάρχει μεγάλο πείσμα, όπως έδειξε και με την Κροατία, θεωρώ ότι θα την περάσουμε και την Ελβετία, αλλά κάπου εκεί πέρα θα φτάσει και το τέλος του ταξιδιού. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα επιστρέψουμε πάλι στα κλασικά. Οι προβλήμες μου είναι ότι... Ε, ε, οι κλασικές ομάδες ε, Γερμανία Αγγλία κάπου εκεί πέρα θα κλείσει βλέπω... Γερμα... ε... Αγγλία την έβαλες μέσα ναι, καλά ναι, άκουσες, ναι, Αγγλία. Ναι, βλέπω ναι. τις διασταυρώσει ναι. αν περάσει δεν είναι πιθανόν ο επόμενος να είναι με Αγγλία ε, ε, και, Ιταλία, νομίζω, ναι. και μετά yeah. και μετά, ε, και μετά τώρα είναι είναι η εκδίκηση... έχουμε Ρουμανία η... Αυστρία στο, Ρουμανία. στο μοντέλο πάλι πάω Που... Κάρης πάω πάντα παντού είμαστε Παιδιά, φέτο είναι χρονιά του Δράκουλα. Έχ Έχει μαζευτεί και ομάδες, έχουν μαζευτεί δράκουλα, δράκουλα ναι, ναι, ναι. Όχι, <συσφίλαια> <συσφίλαια> <συσφίλαια> την άλλη του τάμπλου. Ναι, Ρουμανία. Όχι, την άλλη μεριά. Παρόλα αυτά είναι η χρονιά του Δράκουλα, οπότε να πάρω εγώ, και κλείνω συνήθως τις στήρσεις, απλά μου δόθηκε... Ε, έδωσε μόνο στον εαυτό στην πάστα. Ναι, έδωσε την πάστα στον ενα ένα-δύο Έτσι, ένα-δύο, ένα-δύο, ένα-δύο. Μεταφυσικά, ποντάροντα στον Δράκουλα, πιστεύω ότι θα κάνει η Ρουμανία μια καλή πορεία. Δεν πιστεύω ότι θα το πάρει, γιατί υπάρχουν ομάδε που είναι εντυπωσιακά πιο δυνατέ. Αναφέρω την Ισπανία, η οποία ε, έχει τρομερό ταλέντο και πολύ δυνατή. Και έχει δείξει και τα πρώτα παιχνίδια πολύ. πολύ. Διάλεξη, την Γαλλία, που μπορεί να μην έπαιξε ακόμη, αλλά έχει, έχει. τρομερό ταλέντο, μονάδε και παράδοση, ε. και δεν πρέπει να την σβήνουμε. Και φυσικά η Γερμανία. Άρα ανε θα πόνταρα θα ήταν αυτές η ε. την Ιταλία ε. θεωρώ μέσα από αυτήν την τετράδα έτσι, μια παραδοσιακή δύναμη να αρχίσει πάει. να παίζει έτσι, δηλαδή. ε, τι να παίζει σε σχέση με την Αγγλία παίζει σε με την Ιταλία, δεν, Εμείς δεν κάνουμε σπατάλη δυνάμεων. Μελ. Παίζουμε όταν χρειάζεται. <laughs> <παιδιά>, <laughs> από... Επίση, με εντυπωσιάζει σε κάθε Euro και Mundial το outfit των ανθρώπων είναι εντυπωσιακό. Ε. Είδατε τα σακάκια, τα ωραία. Ναι, ναι. Το... Ε, τουλάχιστον. Που είναι. Ναι. Που είναι, που είναι παίζουμε και έξω από της, κήπεδιά, δω, της, μέση. Της πάντως, <laughs> με, το κύπευρο. Τι εντυπώσεις τι έχει κερδίσει <laughs> το Βέλγιο αυτή τη φορά με εμφάνιση με καφέ, σωρτσάκι τρελό respect αφού καταφέρνει και πέρασα με αυτή η Ελία εμφάνιση όλα μπορεί να σήκουν Δημήτρης λοιπόν εγώ θα κάνω ορθολογική τοποθέτηση και το δικό μου ήταν ορθολογικό και το δικός εσύ είπες Ιταλία είπα ότι θα σταματήσουμε θα περάσουμε και την Ελβετία δεν θα κάνω ορθολογική παίζουμε στην έδρα μας είμαστε Γερμανοί θα παίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή θα το πάρουμε ε, αλλά... Αυτό είναι ορθολογικό που λες. Όχι αυτό είναι οπαδικό, οπαδικό. Το, το ορθολογικό λέει το εξής Στα γύρο κερδίζουν είτε ομάδες που είναι φανερά καλύτερες mm -hmm. Και μάλιστα έχουν και μια ομοιογένεια Δηλαδή αυτό συνέβη τις φορές που το έχει πάρει η Σπανία Με δύο συνεχόμενες ε, Είτε παλαιότερα η Γερμανία στα καλά της χρόνια που το έπαιρνα Είτε το έπαιρνουν ομάδες που το θέλουν πάρα πολύ η Ιταλία, α πούμε, την προηγούμενη φορά ήταν ομάδα που το ήξερα, δεν ήταν κάτι τεκμήριο καλύτερη. Εμεί, α πούμε, το πήραμε. Η Δανία, η Πορτογαλία το 2016. Δεν λέω ότι δεν είχαν καλή ομάδα, αλλά το θέλανε πάρα και πολύ. Πορτογαλία δεν βάλαμε καθόλου στο τραπέζι, επειδή έχει μεγαλώσει, γεράσει σαν ομάδα. Mm. Όχι, ο Ρονάλ δεν είναι μεγάλο. Και ο Πεπέ. Mm. Έχει και παίκτε σε, mm. σε καλέ ηλικίε που παίζουν σε, σε μεγάλε ομάδε. Ορθολογικά, όμως θα το εξή. Έχοντα και μια εμπειρία από εθνικέ ομάδε, έχουν ένα πλεονέκτημα οι ομάδε που οι προπονετέ του είναι προπονετέ εθνικών. Τέτοια περίπτωση είναι ο Ντελαφουέντε. Ο Ντελαφουέντε ξεκίνησε από Άντερ 19, Άντερ 21. Μάλιστα ήταν με την Ισπανία όταν πήρε το Euro Nation που είχε γίνει στην Κατερίνα το 2015. Oh, Ήμουν εστιαστή. Με, με τον Λευτέρι. Ναι, ναι, ναι. Ο ναι, Ντελαφουέντε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. λοιπόν ήταν προπονητή τότε τη Άντερ 19. Mm -hmm. Και τώρα έχει συνεχίσει και είναι προπονητή εθνική. Mm -hmm. Ο Ντεσάν που είναι 12 χρόνια ο Μαρτίνες τη Πορτογάλια που έχει περάσει και από το Βέλγιο έχουν λοιπόν θεωρώ αυτή είναι ένα πλεονέκτημα γιατί είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο συλλόγο είναι από το ποδόσφαιρο εθνικών mm. στο σύλλογο διαλέγει στους παίχτες ε, και απεριόριστα πλέον από όλο τον κόσμο τους έχει στους κανάς προετοιμασία δεν αυτό δεν δε συμβαίνει δε δε υπάρχουν δε και δε ο ναι. πρόεδρο ε, ναι, καθορίζει την ναι, ναι. ομάδα. Πλην ναι. το ναι. ναι. του άρε όμω, όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε ομάδα πρότυπο μοντέλο. Είμαστε στο 1990. <laughs> έχουν, <laughs> έχουν οι προπονητέ τη δυνατότητα να επιλέξουν του παίχτε, να του αντικαταστήσουν όποιοι δεν του αρέσουν, να του κάνουν προετοιμασία, να του έχουν όλη τη χρονιά κτλ. Οι προπονητέ τεχνικών του έχουν τι ομάδε σε παράθυρα ε, για πέντε μέρε, για έξι μέρε κτλ. Και, και όλοι μαζί βρίσκονται σε αυτέ τι μεγάλε οργανώσει οπίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία. Οπότε θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες που, είχαν, ε, που είπα έχουν ένα ε, πλεονέκτημα ε, μεγάλο. Παρά τα αυτά, επειδή είμαι οπαδός ε, κάφορος και τα λοιπά. η Γερμανία δεν το χάνει. Η Γερμανία δεν το χάνει, λες. Δεν το χάνει. Δεύτερη, πες μας και ένα δεύτερο, έτσι λίγο. Εντάξει, Ξεκίνησε ορ, πέρα, ξεκίνησες, ε, ξεκινάω οπαδικά... Εντάξει, και, <στονίκαι> και η Ισπανία έχει. Άρα, ένα δεύτερο ήταν Ισπανία. Ε, για το λόγο που είπα και λέω προπονητή, λοιπά Και η Γαλλία, ε, και λόγω προπονητή και λόγω υλικού. Ε, και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την, την έκπληξη και, και η Πορτογαλία. Ε, Α, θα είναι έκπληξη η Πορτογαλία. Νομίζω ότι θα είναι, είναι έκπληξη ίσω γιατί. γιατί Έχουμε και εμείς στην Ελλάδα μια νοοτροπία ότι χώρες που είναι κοντά μας πληθυσμιακά... Ε, δεν έτσι δε δε βάσει Ναι, δηλαδή mm. τι θεωρούμε το χεριού μα. Γι' mm. αυτό και κερδίσαμε την Πορτογαλία στο Euro, ας πούμε. Mm. Και αυτό που λέμε η Αυστρία, τώρα η Πορτογαλία και τα λοιπά, δεν είναι έτσι. Είναι το Βέλγιο. Το, το Βέλγιο το αντιμετωπίζουμε σαν ανε, ξέρω εγώ, ή ναι, η Ελβετία. Που είναι ομάδε που έχουν παίκτε που αυτή τη στιγμή ας πούμε, παίζουν στα μεγαλύτερα από τα πρωταθλήματα, βασικοί. Mm. Δηλαδή η Πορτογαλία, αν δει το ρόσερ τη, έχει πάρα πολλού παίκτε που είναι βασικοί σε πολύ μεγάλε ομάδε. Mm. Ναι, δεν, οπότε δεν είναι, όχι, ίσω είναι έκπληξη στην οτροπία του, ε, του, του, του Έλληνα οπαδού, αλλά όχι Παρά έχει κερδίσει. Αν δει το ρόσερ τη Δανία, α πούμε, κανεί δεν παίζει στο πρωτάθλημα τη Δανία. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Κανένα. Ναι. Και η okay. παραδοσιακή και την προηγούμενη φορά οι δανείοι φτάσανε στου τέσσερι, είναι, είναι αξιόμαχοι. Yeah. Και τη Δανία την έχω και άχτη γιατί μας είχα αποκλείσει από τον Μουντιάλ, το δεν ξέρω να το θυμάστε αυτό, το 0-0. Oh, με Σμάιχελ mm. να αποκρούει mm. Αλέκο mm. mm. Αλεξανδρέου mm. και τα λεπά. Είναι, mm. είναι mm. το πρώτο παιχνίδι που έγραψα ως δόκιμος δημοσιογράφος Ελλάδα-δανεία στη Sportline. Εγώ έχω μια συμπάθεια στη, στη δανεία γιατί μικρό. Ε, είχε φέρει ο Ολυμπιακός τότε ένα ποδοσφαιριστή, το Ben Christensen ο οποίος ναι. τον παρακολουθούσε όπου έβαζε χατρικ. και έλεγα αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, με μόνο totally goal-base, τι κάνει σκομποίEl. Δεν υπάρχει μέσα Και είχε παίξει σας βέβαια. βέβαια Δεν τον θυμάμαι Εγώ θυμήθηκα τον όλε Skoboe για παλιού. παλιούς <Gl -s2> σκόμποε, με... Είσαι Είχαμε... στην Περούτζια Skoboe ε、Σίγουρα, νομίζω πρέπει να ήταν στην ομάδα. εγω Εγώ βλέπω Ισπανία-Γερμανία και εγώ είμαι υπέρ τη Γερμανίας, παρόλο που θα έπρεπε να είμαστε με τους Λατίνους. Θα έπρεπε γιατί? Ε, Αφού και τους λόγους τους ευνόητους, ας πούμε, μια χώρα Ποι? η οποία πιο πολύ ταύτηση έχει με αυτό. παρα. Πολιτισμικά. Ναι, αλλά όπως σου είπα, τελικά και αυτό το δυσκολοκατάβλητο, αυτό το work ethic το γερμανικό, ασκεί μια γοητεία, να πούμε, έτσι σε όλου εμάς τους... <laughs> <laughs> να και να <έχει> ψυχανάλυση. <laughs> <laughs> <laughs> να, ναι, μόνο, μόνο ψυχανάλυση. <laughs> Μιλώντα για ψυχανάλυση, αν μου, μου έλεγε να διαλέξω μια εικόνα από το φετινό γύρο, η οποία όμω δεν την ξεχάσω, είναι αυτό το μπάζερ beater της Ιταλίας, όμως από τη Ιταλία, όχι όμω από την πλευρά τη Ιταλία, από την πλευρά τη Κροατία, όπου παιδιά έχω μείνει, γιατί τότε άνοιξε την τηλεόραση, δηλαδή είδα 10 λεπτά από το match και είδα το γκολ, και ήταν, τόσο αποσβολ, ήταν ένα συγκεκριμένο, θέμα θυμάμαι το όνομά του, τόσο αποσβολωμένο παιδιά. Δηλαδή πήγανε εκεί που ήταν οι Κροάτες και καθόντουσαν έτσι και τους κοιτούσαν. Δεν κάνουν ούτε τέτοια, ούτε αυτά τα κλασικά α πούμε δεν πειράζει. Είχανε μείνει όλοι Παγωτών, ε, δηλαδή... Χαρακτηριστικό και ο Λιβάκοβιτ εκεί ήταν πέρα ένας που έχει κάτι. Που... Που... Μας το ρωμένει, ήταν ναι. <laughs> <laughs> και του άλλου ήταν χαμένο. Πάντω, εγώ και του Κροάτε έχω άχθει. <άχτη>, μα αποκλείσαν <laughs> <επίκλυσαν> στα μπαράζ, τότε <laughs> <laughs> με κύπερ, <laughs> που ήταν η τελευταία μα αναλλαγή. Γενικώ, όλε οι ομάδε μα έχουν αποκλείσει. Καλά, δεν είναι καλά. Δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό. Γιατί είπε κάτι πριν, το οποίο ακόμα δεν το έχω στη ζωή μου καταλάβει. Είπε αυτό το θέμα τη θέληση. <laughs> Θεωρώ, επειδή κάνω αθλητισμό, ότι θέλεις είναι στο κόκκινο 100% σε αυτού του επαγγελματίε αθλητέ. Δηλαδή δεν μπορώ yeah. να καταλάβω. Που το λένε και οι προπονητέ συνέχεια και στο μπάσκετ ότι είχαμε περισσότερη ενέργεια, βγάλαμε περισσότερη ενέργεια, πέσαμε, πέφταμε πάνω στην μπάλα. Και, και σκέφτομαι, δηλαδή, οι άλλοι, βλέποντα αυτού που χάνουν και τον καημό που έχουν, την, κα, το, την καταστροφή που υφίστανται. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα του Αλβανού, όλου αυτού <laughs> οι οποίοι αποκλείστηκαν και προσπαθούσαν μέχρι το τέλο. Οι Κροάτες λέει στο 95-96 Κοίτα, Ιακλή, yeah. θα σου βάλω λίγο στα yeah. παπούτσια yeah. τα δικά σου Θα δίνουν όλα Θα θυμίσω τον Βόλο, Παναθηναϊκός Άρης Τον <laughs> Μπάζερ Μπίτερ που με κοιτούσαν μετά οι Παοξίδε που έβλεπε το Μάτσο και μου λέει: Και τι είσαι έτσι, λες σαν στεναχωρήθηκε. Πραγματικά στεναχωρήθηκα. Αλλά στεναχωριέσαι για τον Buzzer Beater, όποιο και να την περάσει αυτήν την κατάσταση. Εντάξει, και, ε, ε, και είναι. πράγματα με τι αποβολέ, τώρα μην τα ανοίξουμε τώρα, είναι και το γλυκό. <συρίζει> <συρίζει> αυτό που λέει με την μεγαλύτερη θέληση, εμένα πάντα αυτό που μου χτυπάει στι δηλώσει προπονετών κτλ., είναι χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μα. Που το οποίο το λέει ένα φίλο, θυμάμαι πάντα. Λέει τι χάσανε τα αυτοσκέντρωση. <laughs> δηλαδή, κάτσε λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι λέει δύο ώρε την εβδομάδα δουλεύουν. Τι χάσανε τα αυτοσκέντρωση. Τι σκέφτονται. <σχελίου> διά, διαφωνώ. <σχελίου> δεν δουλεύουν δύο ώρε. Δουλεύουν <σχελίου> πολύ παραπάνω. <σχελίου> <σχελίου> και νομίζω ότι ω κοινωνό του ομαδικού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, <σχελίου> νομίζω πολύ βασικό κομμάτι είναι το κλίμα. Δηλαδή. Φυσικά ως πακλιματίας τον ενδιαφέρει και να διακριθεί και να παίξει καλά αλλά όπως είπε και ο Διονύσης, οι παρέες την ιστορία, ιστορία ε, και, και γι' αυτό διακριθήκε το 2004 γιατί νομίζω ο, το, το σημαντικότερο κομμάτι yeah. που πέτυχε είναι να κάνει μια παρέα ε, και για λόγου ανεξήγητου, μεταφυσικούς yeah, αλλά, αυτό, mm. λένε, λένε. αλλά αυτό λειτουργούσε και νομίζω ότι η ομάδα. Η Δανία το 92 το απέδειξε, η παραλία, που του ένιουν οι ο Χαβαλέ και η παραλία το κατάφερε. Νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι η, η, η, το έχουν δερματίσει παρέ... όλοι στο Παραίστικο. Όχι, ίσω είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όταν υπάρχουν έρηδε. Αλλά εγώ τώρα θυμάμαι, α πούμε, τι κλασικέ δηλώσει εθνική μπάσκετ πριν από ένα μεγάλο τουρισμό. <Και> που όλοι είμαστε ομάδα, αγαπάμε ένα τον άλλο, λατρεύουμε, είμαστε τραυτευμένοι ο ένα τον άλλο. Αυτά είναι και λίγο έτσι Αυτά που να... περιμένεις να ακούσει. Όχι. ή που... να συμβούνε. Τσ' Λούκα, α πούμε τώρα. ή να γνωστή ιστορία που θα ανοίξουμε. Ναι. Θέλω να πω. Ε, έχω την αίσθηση ότι στον αθλητισμό έχουν τερματίσει τη θέληση. Γι' αυτό και του βλέπει τόσο ντεβο στέγη Άρα η παρέα, είπαμε. Είναι παραπάνω από τη θέληση. Είναι έτσι. άλλο πράγμα. Πώς Δεν Εγώ πάλι πιστεύω ότι αυτή είναι η διαφορά του καλού από τον πολύ καλό παίκτη. Του πολύ καλού. Από τον τέλειο παίκτη. Δηλαδή, εκεί πέρα που σταματάει η θέληση, μπαίνει αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται Εντάξει, για, για να το γίνει πεις και το α... momentum. Δηλαδή, για κάποιο, δηλαδή. Ε, για κάποιο ε, λόγο. Ε, Εντάξει, παντό, άκουσα το, το, το, το Φίσα και τον Σιταρίδη μετά το παιχνίδι του Ιταλία-Κροατία, που βλέπανε τον Καλαφιόρη να, να κλείνει, ο οποίο παιδί, είναι 22 χρόνια mm. αλλά δηλαδή, πάει και παιδιά, λέει: Φύσα, ρε παιδιά, εμεί όταν κερδίζαμε το γκρι, δεν κλεγάμε. <laughs> δηλαδή, <laughs> ναι, και η μία εκτίμηση ήταν ότι. Γιατί με ήταν τα social media, yeah. δηλαδή α, αυτό το ξέρει, θα σε τραβήξουν, ξέρω, ξέρω τα λοιπά. Από την άλλη, <ΣΣ> <ΣΣ: Όχι, δεν το ξέρω. Μήπως... Και, και το εγώ και αδύτε, δεν, αδύτε και αδύτε, δεν είμαι σίγουρος Δεν πιστεύω ότι είναι. νομίζω ότι ο αθλητισμός αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει τόσο πολύ. Εξελιχθεί σε αθλητικό επίπεδο που σχεδόν οι ενδορφίνε ήταν από κάτι τελώ πιο. Συμφωνώ συμφωνικό. απόλυτα. Ναι. Είναι σαν. Τα έχει δώσει όλα. Πώ βλέπει κάτι που. Ναι. Τα έχουν δώσει τόσο πολύ όλα που η ιδέα ότι έχασα με buzzer beater απλά δεν μπορεί να μπει μέσα στον εγγυάχτη. Είτε χάσε όχι. Είναι, είναι η εκτόνωση μια ένταση να σου βγαίνει έξω όλη αυτή η πίεση που υφίστασε τα 90 λεπτά, τα 120. Δεν πολύ κλάμα τελευταία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι εγώ, εγώ, νομίζω πάντως, ότι απλώς εγώ πιστεύω ότι υπά, έχει, έχει ανέβει πολύ το επίπεδο σε, στο, στο κομμάτι της, της σωματικής πίεσης mm. που, που υφίστανται οι παίκτες ε, στα 90 λεπτά mm. του αγώνα Εντάξει αλλά δεν είναι μόνο, γιατί, μόνο σε αθλητικό επίπεδο, εγώ πιστεύω εγώ, τα παιδιά τώρα αυτά της αθλητικής το λέγανε σε επίπεδο το κάνω καθένα show πούμε, για τα social mm. media εγώ δεν Σε πιστεύω για, ότι είναι το σου. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πίεση που αισθάνονται ειδικά οι υπέκτητε των εθνικών ότι έχουν έναν ολόκληρο λαό Α, πούμε, να τους αποθεώνει ή να τους <σχελίδι> ε, <σχελίδι> ε, ε, ε, η, ε, η διαφορά ε, που είπε με το FISA πάντα. ή, πάντως, ή η ναι, διαφορά με το FISA είναι ότι η δική μας εθνική, η φίλη της δικής μας εθνική τότε. Δεν είχαμε καμία προσδοκία. Ναι, ναι, ναι εκεί, εκεί ναι, πραγματικά πέσανε. Όπω ίσω και η Δανία. Ναι, ναι. ναι. Οπότε οπότε και γι' αυτό ενδεχομένω μπαίναμε και παίζαμε και χαλαρά. Ναι. Γιατί σε κάθε παιχνίδι είτε χάναμε είτε, χαναμε, είτε κερδίζαμε, τι θα μα λέγανε. Ναι. Ενώ στο... Στους, στο, στην ακριβώ επόμενη διοργάνωση ακ... που λέγαμε, περιμέναμε ότι πάμε τώρα, Ελλαδάρα, σε μία, φέρτε μα τη Βραζιλία. Ποια Τσεχία και το Ωραία. Ε, η Ρακλή δεν μα είπε εσύ ποιον. Όχι, είπα εγώ. Είπες, ποιον είπε εσύ, Ισπανία και. Εγώ είπα Ισπανία, Γερμανία και δεν γερ, Γερμανία. γερμανία. Ε, δεν θα πρωτοτυπήσω. Εντάξει, αυτέ είναι οι ομάδε τώρα που παίζουν δυνατά. Ισπανία, Γερμανία για του γνωστού λόγου και γιατί έχει και την ποιότητα. Και ίσω να δούμε και μια έκπληξη αν επιτέλου η Ιταλία αποφασίσει να, να αφήσει τα κουστούμια και να παίξει Ωραία. μπάλα. Κα, κα, κάνω sum up. Σum ε, up. up είναι ότι. Τελικά, ορθολογιστέ είμαστε όλοι σε αυτό το πάνελ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε είναι Ισπανία, Γερμανία κατά κύριο λόγο, Γαλλία κατά δεύτερο λόγο και Ιταλία και ο λίγο από Πορτοκαλία. Αυτά είπαμε. Εντάξει, απλά θέλουμε να δούμε ωραία stories μόνο. Ωραία story θα ήταν αυτό, και ένα δηλαδή... μικρό. Δηλαδή, να βγουν οι Δράκουλε μπροστά, ωραίο story. Ε, και ε, να το, σηκώσουν ο... Ο... για τα Βαλκάνια να φέρουν στα Βαλκάνια. Πω. Είναι αν... ωραία story αυτά, αλλά είναι και ωραία story που ξέρουμε πολλού παίκτε. Δηλαδή... Και, στη, και η Αγγλία, α πούμε, κάνει την, την έκκληση που εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί ε, να γίνει αυτό. Ναι, αλλά θα είναι ένα, ένα ωραίο story, α πούμε. Όχι, ναι, δεν το ε, πρόβλημα. Εάν, ναι. εάν, εάν την κάνουν και Και μετά τι θα με το τραγούδι. Μετά δεν θα, δεν θα υπάρχει <laughs> κάτι να περιμένουν. Ναι, αυτό είναι. Θα αλλάξει. Θα, θα δηλαδή, αλλάξει όλη τη μυθολογία μετά, του. Θα έχουν εξή ναι. θέμα ψυχολογικό. Τι να περιμένει μετά. Ναι, μετά θα δεν έχουμε πάρει μοντέλα. Αυτό διάλυγα, το λε τώρα το... με το σύνδρομο ναι. του Αριανού ναι. για τον τελικό μπλε του βόλου. Για την Αγγλία μιλάμε τώρα, μην okay. μπερδεύει okay. τα πότια. Εμεί οι Αριανοί δεν έχουμε σύνδρομο. <laughs> Αυτό είναι το πρόβλημά σα. Δεν, δεν έχετε έχουμε... σύνδρομο. Δεν έχουμε σύνδρομο, όχι. <laughs> okay. Την ίσως. ιστορία με την μπομπονιέρα εσύ την ξέρει. Γιατί σα λένε μπομπονιέρα. Μπομπονιέρα ή μπουμπονιέρα. Περιμένω να ακούσω τώρα να δω. Όχι, ρωτάω αν την ξέρει, γιατί μόνο είναι γνωστό. Λαμπομπονιέρα είναι ένα. Μια έδρα στη Λατινική Αμερική. <Ρι> ναι, ναι, ναι. Είναι πιανό, είναι. Don't, don't, river Plate είναι, ποια νοούμε. River Plate. Με ναι, ποια no, no. είστε κοντά, μια Αργεντίνικη. Συνέχιση την ιστορία. είναι ώρα Λοιπόν, αποφώνει κάνει ο Δημήτρης Απλά να πω εγώ έτσι να κάνουμε ένα γρήγορο. Γιώργος, ο, ο, ο, ο Ατρόμητος ε, <χει> τσι, <χει> μπροστά μας Ατρομητίστας Ατρομίστα Ο Φενταγίν, Φενταγίν. Δελώς, <χει> <χει> Για να συνεννοούμαστε Γέννημα θρέμα περιστεριώτης ε, και δημόσιο σταγός ε, ε, ε, οπότε, οπότε, οπότε είναι Είμαστε, είναι, είσαι λίγο ξανικοδεσπότης εδώ που βρισκόμαστε ε, Σωστά με, Στη Δυτική Αθήνα με, με, ε, με, oh, oh, okay. με την έννοια oh, oh, okay. της μικροπολιτικότητας του Δήμου Περιστερίου Ο των Δυτικών Ψηφιακή διακυβέρνηση. ο τίτλο, μα τώρα δεν ξέρει, θα λαϊκίσει λίγο. Ο τίτλο μα είναι το περιστεριό περιστεριώτη, όλα τα άλλα έπονται. Δύο Θεσσαλονική. Ο ένα. Μεταγραφή. Μεταγραφή αεροδρομίου. Έμεινε μέχρι τέλο του. Εγώ φοβήθηκε μήπω μα καταγγείλει και αποχωρήσει. Μάξι Μωτή. Μακριάκο Χωμαίδη. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν αξίε υψηλέ, λέει Έχει να πει τίποτα. Τι να πω, τα χαρά μου. Δηλαδή, πραγματικά κλείνει η μέρα. Με ένα... Κλείνει! Μετά τα πάμε για ποτέ. Έχει ψηλά. <laughs> Έχω. Δεν <laughs> θα χαλάσω. Υρακάρα. Δεν θέλω να πει κάτι. Α, ναι, ναι. Ευχηθείς, α, να ευχηθεί, να πει κάτι εσύ. Όχι, μου άρεσε όλο αυτό. Με <laughs> άρεσε. <laughs> δύσκολο. <laughs> με άρεσε και ήταν δύσκολο να το συθέσουμε. Α, α, αν μα τη ξανακαλέσουμε, θα ξανάρθουμε. <laughs> ναι, δηλαδή. θα, θα, <laughs> και για άλλα θέματα και γι' αυτό. Μου αρέσει έτσι να, το, το, το να τα βάζουμε όλα μέσα. Το συνανφότερο είναι μια έκφραση του Ηρακλή και <laughs> την, <laughs> ε, <laughs> την υιοθετώ, την παίρνω. <laughs> ε, Κράτα το να Ηρακλή. <laughs> <και> γάσω... <laughs> λοιπόν, και τώρα θα κλείσει ο δημιουργό. Ε, ο άνθρωπο που ε, είχε την ιδέα να μιλήσουμε για το Euro mm -hmm. και μαζί λίγο τριφτήκαμε για να βρεθούμε καταρχήν εδώ. Νομίζω ο Χρήστο πρέπει να μα βρει μεγαλύτερο στούντιο, γιατί ε, θα... είναι σίγουρο ότι μετά από αυτό θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για ενδιαφέρουσε συμμετοχέ. Ε, ε, για ωραίες συμμετοχές συγγνώμη ε, εγώ ποτέ, το, το ελπίζω ότι θα, θα υπάρξει ενδιαφέρον και το ελπίζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ δηλαδή μπορώ να το ξεχνάω σημα. όπως έγραψα άρθρο για τις μουντιαλικές ιστορίες και το ξέχασα <laughs> <laughs> αυτό πρέπει να ε, γραφτεί ε, δεν αλλά... τα άκουσα, το άκουσα, αυτό άκουσα το podcast από την αρχή ναι. <laughs> Έχετε ένα σίγουρα κροατή <laughs> <laughs> Δηλαδή εντάξει κερδίζουμε Μάρκετινγκ και, και επειδή είμαστε και στην εποχή των social media Εσύ που μιλάς και σε νέο κόσμο Είναι σημαντικό ο νέος κόσμος να δει μέσα από τη ματιά Λίγο μεγαλύτερων ανθρώπων Πώς βλέπουν Με, το αθλητισμό βλέπω ότι είσαι Πες και στα, media, <laughs> και στα social media Να το <laughs> διάχυση παρακαλώ Διάχυση Εντάξει, εγώ έμαθα το πρώτο, το πρώτο γύρο που θυμάτανε το 2004, αν είναι μικρότερος αδεμάς. Είμαι μικρότερος από όλους. Όχι, λέω, δεν το πιστεύετε. να με το πιστεύετε. Είναι το σύνδρομο <laughs> του Αριανού σε σχέση με το ποδόσφαιρο, <laughs> παιδιά. Το συζητάμε τα με εμπειρές γιατί είναι μεγάλο. <laughs> λοιπόν, εγώ να πω λοιπόν ότι ελπίζω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ ε, το να... Προσπαθεί ο καθένα να εξωτερικεύσει το γιατί ας πούμε του αρέσει να, να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, και όχι μόνο να παρακολουθεί. Γιατί αυτό, βλέπω ένα μάτι, α πούμε, κλείνει τηλεόραση, πάω για ύπνο, δεν ισχύει. Αφού έχει δει, θε να γράψει τα social media, yeah. να πάρει τον κολλητό σου τηλέφωνο, να του πει έγινε το ένα, έγινε yeah. το άλλο κτλ. Και, και να ψάξει να βρει. Και δηλαδή την εποχή του Ιντερνετ, νομίζω ότι έχει, έχει ιστορία ότι, επειδή δεν παρακολουθούμε όλοι μα επαγγελματικά, όπω και εγώ, Παρακολουθούν οι αθλητικογράφοι mm. και ξέρουν ότι ο Τάδε παίζει εκεί κτλ. Μερικέ φορέ ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αρχίζει και Google αρέσει. Αυτό που παίζει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γιατί τον λένε έτσι. Ναι, ναι, και από ναι, ναι, ναι. πού είναι η καταγωγή φυστά, του. Φυστά, και γιατί φυστά. αυτό. και όμω θυμάμαι έναν. Ε, όταν ε, έγραφα. Όταν έκανα τον αθλητικογράφο στα φοιτητικά μου χρόνια. Έκανα ρεπορτάζ μπάσκετ. Και μου έλεγαν οι ποδοσφαιρικοί. <laughs> <laughs> Εσεί οι μπασκετικοί όποιον δεν παίζει σε Μουντιάλ θεωρείται ότι δεν έχει σταματήσει το ποδόσιο. Ε, Κάπω έτσι πιάνω τον εαυτό μου, δηλαδή βρίσκω ένα παίκτη και λέει αυτό δεν έπαιζε και την προ... Γιατί δεν έπαιζε την προηγούμενη φορά, πότε ναι. πο, προέκυψε και πώ εκλήθη; και πώ αυτό και, πώς, και τι θα κάνει. Και προσπαθεί να προβλήσει και να φτιάξει και την ιστορία για το επόμενο στόριο Οπότε λοιπόν, θεωρώ ότι ε, τελικά το, το γύρο έχει πολύ ωραίε ιστορίε. Ε, το ποδόσφαιρο έχει πολύ ωραίε ιστορία. Το έχει Και, και κάποιο πρέπει να τι πει. Σωστά. Ε, Πε μα, λίγο, τι έχασε σήμερα για να είσαι εδώ απόψε, Βραβεία. <laughs> βραβεία. <laughs> και εσύ βραβεία. <laughs> Μπορούμε να πάμε. Βραβεία, βραβεία κινηματογράφου. <laughs> ναι. <laughs> και, και εντάξει, <laughs> αλλά να <Okay, πέρατε>. okay, <laughs> Το θέμα είναι να έχει να πει μια ιστορία. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανένα να την ακούσει. Σωστά. Πολύ περισσότερο αν υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν Σωστά. να την ακούσουν. Εδώ θα την ακούσουν, είναι εγγυητή ο Μάκη, είναι γύρο. Πολύ φοιτητέ είναι σίγουρο ναι, Νέο κόσμο. <σομίως> <σομίως> και, και, και εγώ θέλω να κλείσω. Κλείνω με ένα τελευταίο κομμάτι. Παίρνω μία μικρή πάσα από εσένα που έλεγε ότι έχουμε ανάγκη, είμαστε ενδιαφέρει όσοι αγαπάμε τον Ποτόσπον να ταυτιζόμαστε. Και μιλάω με ένα φίλο μου από του από το Virtual, τον γνωστό Τζακ. Ε, τι γίνεται, λέω. Κακό να βλέπει. Ρε, Άμα δεν παίζει Πάουκ, λέει. Βαριέμαι, τι να δω. <laughs> Η αλήθεια είναι ότι ταυτίζομαι με αυτό το πράγμα. <laughs> μέχρι που είδα το κομμάτι τη Ιταλία, τι να δεις να κάνει. Αν δεν παίζει Πάουκ, δεν. Εκτό στη Ρουμανία, είπαμε τώρα. Δεν <laughs> Με αυτό κλείνουμε. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, αναμένετε για το επόμενο. Εμεί. Εμείς... Ευχαριστούμε.